Ο παπούς και η Χίνα Όπερ δηλαδή και μην έρθετε να μου πείτε ότι δεν ήταν πολύ αυχάριστος άνθρωπος ο Αδάμ διότι κύριε βρήκες και έβαλε ο Θεός περβολάρι και τσιρίμπα στον παράδεισο πολύ ωραία κάνε κουμάντο και φάε ό,τι γουστάρεις και παίξε το λουρί της μάνας με τις νεροφίδες σου κάνει την εξήγηση τα αδαμάκο μόρτι μου όλα δικά σου και να τα χαίρεσαι περικαλώ όμως δε όντως να πούνε κοινοκή το δεντράκι έχει κάτι μιλαράκια που πολύ τα γουστάρω για την μπάρκη. Και λόγω του ότι να πούμε έχω και λίγο ζάχαρο Άστα μου για μένα και μην τα πειράζεις Ωραία κουβέντα και καθαρή ματσακονιασμένη. Σηκώνιζε τώρα εσύ Και σε βάζει πειρασμό ηγκόμενα η, η έβα Να πά να του φάς τα μήλα Είσαι δηλαδή ή δεν είσαι κορόιδο Και σε πιάνει ο Θεός το εντάξει δε σου ξηγήθηκα ρεβίσιμο Και εφόσον τάπαμε δεν έπρεπε να σε μπεσαλείς άντρας και να ακούσεις Εύκολα βρίσκονται τέτοιες θέσεις στη σήμερα κι αφού είσαι πλεονέκτης και χωρίς λόγο αμετράδα κάτω στη γη να δεις πως το καρδέλι. και κλαίει ο Αδάμ η Εύα με υπάτησε Καινούργιες συμφορές καινούργιες συμφορές καινούργιες συμφορές καινούργια καρδιόχ καινούριε μα χερέ, καινούριε μα χέρε, και ματώνε τα δόλια μου τα στοίχια, καινούργιε συμβουλέ, καινούργια τα πια. Έπαξε λοιπόν από την αλογοουρά την έβα, «Έλα εδώ, Δε σε έφτανε που μου τρώγες τέσσερις ντορβάδες κύβαλος στην σου Ήτανε ανάγκη να του πειράξεις τα μήλα του ανθρώπου Κατέβασε τα μάτια η μαντάμ Με συγχωρείς πολύ, δεν το ήθελα. Ο όφης με παρεκκίνησε Και τι δουλειά έχεις με τους οφίδες; Χαθήκανε τα λαφάκια και τα κουνελάκια να παίξετε στο αθώ» Και τη ντρεσάρισε και μια καρπαζά Αλλά τη θέση τη χάσανε Και με το που μπουκάρανε κάτω στη γη τους Έπιασε το ταρακούνημα Να δρώνεις για να βγάζεις το μεροκάματο Δηλαδή δεν μας άρεσε το δροσερό Έπρεπε να πέσουμε στα χοντρά δροτάρια Για να καταλάβουμε τη γλίγα του πεπονιού Κάτσε δούλευε τώρα κύριε Αδάμ Και αγόραζε τσίγκινους κρίκους Να του κρεμάει η στα αυτιά τη Και να παρασταίνει τη λατέρνα Λόγω δηλαδή που έπεσε σε σφάρμα ο τράγο ο παππού ο Αδάμ, άντε τώρα να φέρει τη μια άκρη με την άλλη ο στράτος Τσαρδί <Τι> τη <Τι> κλάψα κουρελού. Διβάνι γιουσουρουμέικο και φωτογραφία του πολλών τη μετρητή στον τοίχο. Το χειμώνα αδερφάκι φυσάει τόσο μέσα που καλύτερα να πάρει την ξαπλωτήρα σου και να πα να τη φουντάρει στο ύπεθρο κοντά στη μάτρα Από ρούχο, μην κάνει κουβέντα, κάτι αμερικάνικα μπουφάν που είχαμε ξεφτίσανε και γίνανε σαν τη τρελή στα μαλλιά. Μια βέβαια θα μπορούσαμε να πιάσουμε Καθώς ον κάτι σκαμπάζουμε από τόρνο Αλλά είναι βλέπεις η άτιμη η τιμωρία Ο περιδού γίνεται Είναι να πούμε να πιάσει δουλειά από Δευτέρα ο στράτος Ωραία και συμφωνημένα Το Σαββατόβραδο ή την Κυριακή, Κάποια ατιμία θα κάνει Ή θα μεθύσει ή θα παίξει ζάρι ή θα τσακωθεί τέτοιο Μόλι πέσει λοιπόν σε παράπτωμα πιάνει τον εαυτό του Ελα δώρε τράγω, τι έκανε. Ήταν σωστό σαν συμπεριφορά αντρίκια και όπω πρέπει. Όχι, του λέει ο εαυτό του. Φέρθηκα κοροϊδίστηκα και παρδόν. Παρδόν κάνει αυστηρά στον εαυτό Το στράτος δεν έχει. Θα σε τιμωρήσω μπαγάσα για να μάθει να φέρεσαι. Το λοιπόν, έξι μέρε ρεπό και αυτό επί οικό. Μάλιστα. Και τιμωράει τον εαυτό του έξι μέρε ρεπό και δεν πιάνει δουλειά τη Δευτέρα. Βλέπεις τι γένεται Τώρα θα μου πεις από τον καιρό που γνώρισε την πολυξένη Πώς κοίτανε να πέσει στη δουλειά ο στράτος Το Μήλο και ο Αδάμ και η φτιάξη με τον Όφη δεν τάπαμε Έπρεπε το λοιπόν να πέσει σε δουλειά για να ντυθεί Για να φέρεις αλλά κάπα μια πολυξένη δεν γίνεται με τα κουρέλια Θέλεις και την κοστούμιά σου Θέλεις και τα ασέα σου εντάξει Θέλεις και την εμφάνα σου Σαράντα μεροκάματα έκαμε τα γόρη και ντύθηκε «Drink my Ford». Από καβουράκι μέχρι πατούμενο. Έριξες να απόξω και πέντε παππούδες κόκκινους και κολαριστούς Έστρωσε το μουστάκι στα αλφάδι και την έστησε κολοκοτρονάτα στη γωνία της. Δεσποινής και να σας πω και δυο κουβεντίτσες τηγάζωσε τη δουλειά. Και επειδή να πούμε δεσποινής δεν ήταν η πολύ ξένοι. Ε όσο να είναι το είχε και αυτή το μητρό Ότι στο αλανιάρικο Είχε πέσει και στο κουβαδάκι με τα αρέστα και ήταν δίχως σάλιο. Διπλάρωσε με το σκέρτσο Έμαθε περί το παιδί των στράτου Καλό παιδάκι και με δράση Ήρθε τελικά στο τσάρδι Αυτός λοιπόν να πούμε άνθισε τον οικοκυριό και τραγούδησε η φουφού με τα κάρβουνα Τσουκαλάκι, τσάρκα, έρωτας, σινεμά υπερό Κύλης αδερφέ μου ο καιρός Και δώσ' να φεύγουν τα φύλλα του το μερολόγιο Το μυστικό όμως είναι σ' άλλο υπόγειο Ήγουν δηλαδή έτσι και κονομήσεις ένα γυναικάκι και σου πεταλιδώσει Αρχίζει το γυναικάκι και σε κουμαντάρει κατά τη ρότα του. Ο περίπολι ξένη άφησε το ζαχαρωτό με το μίγδαλο και δούλευε ζαχαρωτό με πίκρα αμίγδαλο. Στράτο δούλευε τελέγραφος ο Σιντούμ. Ανοίξαμε σπίτι και έχουμε ανάγκες. Θέλω πετρογάζ. Δεν γίνεται να τρώω τα πλεμόνια μου στο φυσικτό της φουφούς. Και θέλω και δωσά. Και θέλω και τιβάνι. Και θέλω και πάτωμα. Τελεόραση δεν γουστάρεις Αργότερα Άμα αδερφάκι υγιεινή Με κουλούρα ή με φρατζόλα αρχενέψει το θέλω Δεν το σταματάει μήτε σε μνημόσυμη Αντεπάνε και τέτοια σκληρά σα Αλλά στο τέλο τη γηνή θα περάσει να <σομίως> Να σου τον με υπερορίε του μάγκα και να σου την με καινούριο φουστάνι την κόμμα. Κι όλο δε φτάνει και όλο χρειαζόμαστε τη σπέτα σε Να κόψεις το σβέρκο σου Κι άμα έχει νέα γυναίκα Να ξέρεις να την κρατήσεις Η τράκα βέβαια δεν είναι λύση <σταλείς> Είναι. Και έπεσε το μπάλωμα Αλλά κιότι πιο ψεωμότησε ο στράτος Να την κρατήσουμε την πολυξένη Ναι μα πως Το βραδάκι που πάγαινε να πει ένα ποτήλ Να κάνει κεφάλι Είχε πέσει στη Λακουβίτσα με τη συλλογή Το βλέπει ο μπάμπης Απ' τα αργοστόλη και τον λυπήθηκε από μέσα του Και έπαθες ρε Αυτό και το άλλο Δίκιο έχει Μάλιστα αλλά εγώ υπερορία Γέλας ο Διότι έτσι είναι να πούμε πως θα το κάνουμε Με το μεροκάματο θα βγάλεις στην άκρη Το οποίο σήμερα πρέπει να σε πολύ αετός Στην πιάτσα να κονομήσεις Όποιο πάει με το μεροκάματο Είναι κοροϊδάρα αρθα αρθα Και δικαίως μένεις στο ταγάρι με τα ψύχουλα. Και τι να κάνω ρε Μπάμπη Να πάρω αργαλαβικά να τρουπίζω το σύνταγμα που τρουπίσανε την ομόνια και κονομήσανε Πως σώσ' Εξήγησε ο Μπάμπης όλη τη φιλοσοφία τη βαριά παροιμία. Δούλεψε να φά και κλέψε να έχει. Μεγάλη κουβέντα, αδερφέ μου, και πολύ χρυσό ο μάγκα που την εφεύρυγε. Διότι με το μεροκάμα, το τι θα κάνει. Το παίρνει, το δίνει, πληρώνει το μπακάλι και σου λένε καλό ανθρωπάκι ο στράτος Το οποίο έτσι και σε πει ανθρωπάκι το ταράφει. Κλάφτα κι άμενα γιάζει σαν τον Αγιάννη τον Ιστευτή. Όλο το πάνε είναι να μην είσαι ανθρωπάκι Να ξέρεις Μουσική Και πώς φεύγουνε από το κουτί Με τη μεγάλη δουλειά Μουσική Την νύχτα λοιπόν Καθότανε στην κασόνα από κάτω κουνιάζαν οι κότε Και τήραγε τα αστέρια ο στράτος Μεγάλη κουβέντα να γίνεις παράγοντας Να πούμε πιάνεις ένα σφόλι από λεφτά Πιάνει το σφόλι και αλήγει μιαν επιχείρα. Ένα κουμπιτζίδικο για του κλέφτε να πούμε. Κλέβουνε τα παιδιά και σου φέρνουνε πράγμα. Κοστίζει πεντακόσια, το παίρνει για εκατό, το πουλά τρακόσια. Κλέφτης δεν είσαι, καθώ και δε μαγάρισε χέρι. Κονομά καλά και στείνει ράχη. Πολύ ωραία. Σε τρία χρόνια θα σε πιάσουνε βέβαια πεντέξι φορέ, καθώσουν είναι μέσα στου κανόνε τη φτιάξη. Έχεις κάνει τα παραδάκια κολώνει. Από εκεί βλέπεις Για να σε ζυγώσουν όμως οι κλέφτες Πρέπει πρώτον να σε ξέρνε Και δεύτερον να σε ρίξουν στο κουτί με την εμπιστοσύνη Να σε δικός τους να πούμε Και εδώ γεννήθηκε το μεγάλο σχέδιο Στην γλάβα του στράτου Και από εδώ ξεκίνησε η ιστορία Του παππού και της χίνας Που τη λένε αδερφάκι του στα κουτούκια Και γελάνε μέχρι και οι Να δηλαδή Ποιο είναι το κορόιδο Όποιον μπορείς και τον ρίχνει Ωραία Το οποίον με τους μόρτες Φτιάξει δεν γίνεται Διότι Αθήνα είναι αυτή Ξυπνείς αν αδερφάκι μου μέχρι και τα πεζοδρόμια Πρέπει να βρει τους αγαθούς Ποιοι είναι οι αγαθοί Αυτοί που δεν την ξέρνε Την Αθήνα και τα τερτύπια της Ήγουν μια και πάμε κυνήγι Πρέπει να βρούμε και το πουλί Πολύ εντάξει «Τα πουλιά θα μας έρθουνε από την επαρχία», γέλασε ο Μπάμπης που ήξερε τις γωνιές Ρολάριζε την κουβέντα «Θα αντιστείνουμε τέρμα λεωφορία στα θυμόλα ρίσης που έρχονται να πούμε τα περάσματα Θα αντιστεινουμε τερμα λεωφορεία στα θυμολα που ερχονται να πουμε τα περασματα θα κοβουμε το κορόιδο Έτσι και το κόψαμε και έπεσε στη ζυγαριά με τα κούφια τα δράμια Το παίρνουμε από πίσω» Μάλιστα Βγήκε το παιδί από τις γωνιές Τις πονηρές που δεν έχει μπάτσου. Βγήκε και ήρθε στα νερά Τα ουδέτερα Τότε δουλεύουμε το κόλπο Έγινε Τρία κόλπα την ημέρα Κονομάμε μέχρι 1500 ο καθένας μας Σώπα. Όπως τα λέω Σ' ένα μήνα έχεις σαράντα χιλιάρικα σωτεναικεδόκουτο Και γίνες αδερφέ μου ένα κλεπταποδοχάκι να γλύφεις τα δαχτυλά σου Διότι με σαράντα χίνες ξεκίνημα ε, έχεις σερμαγιά μεγαλή Ωραία όνειρα που τα κόβει το αγιάζι το νυχτερινό Και κοιμά το στράτο σαν φαντάρους μας που πάνε μπροστά με το χαμόγελο στα χείλη και το πρωί φίλησε την πολυξένη Και πάνω στον καφέ της έδωσε μια μερίδα Να καταλάβει και αυτή πως γίνεται η φτιάξη ένα μεγάλο φάκελο κίτρινο Γιατί κίτρινο Λόγο να πούμε που το χρώμα σου τραβάει την πιστοσύνη Κατάλαβε. Παίρνεις και ένα μάτσο χαρτιά καλά αλφαδιασμένα Χαρτιά μάλιστα ξόφυλο τώρα από το ματσάκι με τα χαρτιά Βάζεις ένα κατοστάρικο της σχολας Έναν παππού Μπράβο Γίνεται μια ματσάρα χοντρή σαν να είναι όλο λεφτά Βάζεις τη ματσάρα στο φάκελο Όποιος τον ανοίξει βλέπει το πρώτο κατοστάρικο Και σου λέει αμάν Μέχρι πενήντα κατοστάρικα έχει τούτο το, το τραπουλάκι Θερμάρισες τώρα το κορόιδο σου Το θύμα Μπράβο Κάνεις έτσι με τρόπο Και του το ρίχνει στα πόδια Σκύβει το κορόιδο Πιάνει το φάκελο Την ώρα που σκύβει το κορόιδο Σκύβει και ο μπάμπης Του λέει ρε κουμπάρε Μας με που έπεσε από τον κύριο Και δείχνει εμένα Παρακάτω Ανοίγει το κορόιδο το φάκελο Και κόβει το μάτσο με τα χαρτιά Που τα ακρίβει το απέξω το Σκέφτεται λοιπόν Αμαν Όλο αυτό είναι να μάτσω κατωστάρι Καίσει με αιφτά χιλιάδες Και χαίρεται Ο Μπάμπης όμως δεν το καιρό να δει μέσα. Βλέπει εμένα που ξαναγυρίζω Και ψάχνω ότι δίθεν τώρα ανθίστηκα Ότι μου πέσανε τα λεφτά Λέει στο κορόιδο κρύφτα Και το κορόιδο ταχώνει σε τσέπη του Εγώ τώρα ρωτάω Ρε παιδιά μήπω είδατε κανένα φάκελο με λεφτά Όχι μου κάνει ο Μπάμπης Δεν είδαμε ρε πατριώτη". Ψευτοκλαίω εγώ Αμάν κι είχα 7.500 Να πληρώσω την εφορία Κι όλο ψάχνω πλάι τους Κάπου εδώ θα μου πέσανε Και ο Μπάμπης λέει κρυφά στο κορόιδο Κάτσε να φύγει να δούμε τι βρήκαμε Εγώ τώρα δεν τους ξεκολλάω Δήθεν ότι υποπτεύομαι Ότι αυτοί μου τα πήρανε Και χάνει την υπομονή του ο Μπάμπης Και κρυφολαίει πάλι στο κορόιδο Φύγεσαι με τα λεφτά κι άσε με μένα να τον βολέψω. Ύστερα δίθεν το θυμάται και ξαναλέει στο κοροϊδό. Πού είσαι κουμπαρέ, δεν μου δίνεις τίποτα παραδάκια. Μην χαθούμε και δεν ξέρεις τι γίνεται. Το κοροϊδό βγάζει ένα ματσάκι από τα δικά του λεφτά. 1500, δυο, όσα έχει και λέει του μπάμπι. Να πιάσει αυτά και ύστερα θα μοιράσουμε όσα είναι. Διότι είναι πονηρό και σκέφτεται να του τη φέρει του μπάμπι και να κρατήσει για πάτη του τα 7,5 όσα άκουσα έχει το φάκελο. Σου λέει μόλις φύγω Του δίνω ψεύτικη διεύθυνση Και ψεύτικό όνομα Και τρώω τα πολλά Καθώς ο άνθρωπος είναι και πλεονέκτης Τσακώνει ο μπάμπης το αληθινό ματσάκι Και μου κάνει νόημα Και γινόμαστε και δύο η ή της νυχτός Το κορόιδο πάει παραπάνω Και ανοίγει το φάκελο Και πέφτει στο φέιβολ λαν. Έχει λεφτά. Καθώον έρχεται από επαρχία και όποιο έρχεται από επαρχία στην Αθήνα, φτάνει ματτωμένο. Αυτό είναι το κόλπο. Και με αυτό ξεκινήσανε να κάνουν το σευτέ του ο με τον μπάμπη. Σταθμό μελοπονίσου, οτομοτρή που έρχεται από το μωριά. Και στήσιμο του εντάξει η κυρία Συνετέρη. Το θύμα κατεβαίνει με το ταγαράκι του, τη βαλίτσα του την ξεφτισμένη, το καλαθάκι του με τα καλούδια τα επαρχιώτικα. Έδειχνε όμω τίπο, σίγουρο περπάτημα, χοντρονικό κύριε. Τάχε ο άνθρωπο. Ο μπάμπη δυνατός στα ψυχολογικά τον έκοψε με το πρώτο. Πέσαμε στο δύο το καλό. Αυτό δουλεύει τον. Τον αφήσανε. Έφτασε κοντά στο Περοκέα στο μεταξουργείο Και τον προσπέρασε βιαστικός ο στράτος Άφησε και το φάκελο με το κατοστάρικο Κλαπ να του πέσει μπροστά σαποδάρια Και το προχώρησε Ο Μουραϊτίς το σακουλεύτηκε Έσκυψε το πήρε και έκανε να τα ανοίξει Πάνω στο άνοιαμα να σου ο Μπάμπης Ε πατριώτη μαζί το δάμε Αντήρηση ο πατριώτης έδειξε το στράτο ο Μπάμπης Από τον κύριο έπεσε του το πήρε από τα χέρια Το άνοιξε Μοστράρισε το πάνω το παπουδάκι το κόκκινο Και του κόπηκε η ανάσα Αμάν λεφτά και δεν έχω φράγκο Ασοθήκαμε Και του το έδωσε πίσω Μοιράσέ Πάνω στην βουδέντα να σου κλαψάρισε ο στράτος Ρε παιδιά μην είδατε Και έγινε όπως γράφτηκε Και παίχτηκε στο εντάξι το κόλμο Και ο Μωραήτης το θύμαν Έφαγε όλο το λούκι μέχρι το τελευταίο χαρτί Λέει λοιπόν ο μπάμπης Δώσε μου μένα κάτι και τράβα στο Βυζάντιο Στην ομόνια περίμενε με να τα μοιράσουμε Το κορόιδο να βούμε Έκανε έτσι στη τσέπη του και έβγαλε δυο Καφετιές τσαλακωμένες, αλαχοριάτα και μισοδρόμικες Φτάνουνε Εντάξει υποστράτος, τράβα και έρχομαι Να διώξω αυτόν που μας βδέλωσε Πήρε τις χήνες, έκανε νόημα και δεξιά. Και μετά δεκαλεφτά ανταμόσανε με το στράτο. Εντάξει, να μοιράσουμε τα λεφτά και πάμε για φρέσκο. <Κι> Έβγαλε τι Χίνε, κάνει να τι κοιτάξει και έωσε. <Κι> Γιατί οι Χίνε δεν ήταν Χίνε ήταν ρεκλάμες που από τη μια μεριά της είχαν τυπώσει χιλιάρικο και απ' την άλλη έγραφε που πουλάνε τα καλύτερα τα υφάσματα το οποίον δηλαδή το κορόιδο τους την έφερε τους έδωσε τις ρεκλάμες και τους τον έφαγε τον παππού τον απ' έξω κατοστάρικο δόλωμα Σήμερον ο στράτος δουλεύει στον τόρνο υπερορία και όσον ο Τον μπάμπη τον έχουν στι αγροτικές στην τύρινθα. Πολυξένη όλο και θέλει Που ανάθεμα τον Αδάμ και τα Μήλα Ένα έφαγε ο Τράγος Και τον πλερώνουμε εμείς του αιώνα των αιώνων Για να δεις τι κορόιδα δηλαδή Και πως βγαίνει το μεροκάματο Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας